Τυπούν τηλέφωνα, βαρούν οι πόρτε, έρχονται τα mail, τα μηνύματα, τα SMS. Έχουμε στη τηλεφωνική μα γραμμή τη βάλια μα. η μίλησε. Ε. Εγώ σήμερα θέλω να κάνουμε κάτι άλλο. Θα, θα ανοίξουμε και νέα στήλη, ναι. η οποία στήλη θα είναι παλιά αρώματα που αγαπήσαμε. Έτσι, το έχουμε κάνει μια διαφορά, τώρα θα το κάνουμε πιο συγκεκριμένα. Αυτή τη βδομάδα, λόγω τη διαφήμιση, είναι κάτι που έπρεπε να έχουμε κάνει εδώ και καιρό, θα μιλήσουμε για το σαννέλ νούμερο 5. Ναι, αυτό είναι. Το οποίο έχει μια υπέροχη ιστορία από πίσω του. Μαντώνε, τι είμαι, είμαι μόνο νωρί. Ναι, η Μονδρό είναι το ναι. φορά στο κρεβάτι, μόνο μερικέ αγώνε σαν L νούμερο 5. Αυτό το οποίο εκείνη την εποχή βέβαια. Τώρα. <laughs> καλά, δεν θέλω να μιλήσω. Τέλο πάντων, η τηλεόρασή μα απλώ είναι γεμάτη με πολύ χειρότερα από ό,τι. Τη... <laughs> βέβαια, <laughs> <θα> βέβαια. Βέβαια, <laughs> Η <Μέριλη> Μοδρό, οπότε <laughs> α, αυτό δεν θα ναι, έκανε ναι. εντύπωση σε κανέναν. Ναι. <laughs> απλώ εκείνη την εποχή έκανε φοβερή εντύπωση αυτό, που αν βάλει βεβαίω λίγο σαν L νούμερο 5, αλλά και όποιο αντίστοιχο νομίζω άρωμα. Πριν κοιμηθεί, δεν θα κλείσει μάτια από τη μυρωδιάβη. Βέβαια, να πούμε το εξή, ότι το Σανέλ νούμερο 5 είναι από τα αρώματα που έχουν μείνει πραγματικά αναλύωτα ναι, στον χρόνο. Είναι. Και γιατί έχουν μείνει αναλύωτα στον χρόνο. Γιατί η Σανέλ είχε φροντίσει από τότε και είχε αγοράσει τα δικά τη, όχι απλώ το δικό τη εργαστήριο, είχε τα δικά τη χωράφια με, ρόδο, με ρόδα και γιασιμιά. Το οποίο σημαίνει ότι είναι ελεγχόμενη η παραγωγή των δύο αυτών βασικών στατικών και άρα λοιπόν μπορεί να μείνει το άρωμα αναλύωτα εδώ και 91 χρόνια. Κάνουν την επιλογή ακριβώ αυτού που θέλουν. Μάλιστα. Είναι, Μάλιστα. λίγο όταν το σκέφτησε δηλαδή τι μπορεί να έχει από πίσω, γιατί με την περιβαλλοντική μόλυνση τα τελευταία 90 χρόνια, με τις αλλαγέ ποικιλίε, με το έδαφος, με οτιδήποτε, ακόμα και δεν αλλάξει συνταγή ενό αρώματος, η μυρωδιά του αλλάζει. Ναι, ναι. Έτσι, <σχερνά> ναι. Αλλά έχουν καταφέρει και αυτό να το κάνουν. Να πούμε επίση ότι πουλιέται ένα μπουκάλι κάθε 30 δευτερόλεπτα στον κόσμο, κατά μέσο όρο. Κάθε 30 δευτερόλεπτα <σχερνά> πουλιέται ένα μπουκάλι. Ναι. Βέβαια δεν ήταν πάντα έτσι, γιατί πέρασε τα το πάνω του και τα το κάτω του. Γι' αυτό σα λέω, η ιστορία είναι πάρα πολύ ωραία. Η Σανέλη θέλει να φτιάξει ένα άρωμα. Αυτό το περίφημο που είχε πει Εγώ θέλω ένα άρωμα που να μυρίζει άρωμα και όχι τριαντάφυλλα. Ήταν γιατί η... τη δεκαετία του 20, όταν ξεκίνησε, αρχίες, τέλη δεκαετία του... του 10 μάλλον, η Ισανέλα αποφάσισε να φτιάξει άρωμα. Ε, οι, οι, κυρίες, οι κυρίες, οι πραγματικές κυρίες φορούσανε αρώματα που ήταν μόνο από ένα πράγμα. Ε, Τριαντάφυλλο, γεσαιμί, γαρδένια, κάτι. Μόνο οι μη κυρίες, να το πω έτσι, φορετικά, φορούσανε πατσουλιά. πατσουλιά. Ναι, ναι, Αυτό ναι. Δηλαδή, ναι. Λοιπόν, ε, η Ισανέ, λοιπόν, ήθελε να επιβάλλει ένα άρωμα, το οποίο θα ήταν πατσουλί, κατά κάποιο τρόπο, αλλά το οποίο θα ήταν να το φοράγανε οι κυρίες και μάλιστα έκανε και ένα marketing call πω, τότε για να το βάλει. Λοιπόν, ε, υπάρχει, είναι, είναι γεμάτο από φρύλους διάφορους. Το έφτιαξε ο κύριος Ερνέστ Μπότον, ο οποίος της το γνώρισε κάποια στιγμή στη Γαλλική Ριβιέρα ο, ο εραστής της, ο μεγάλος Δούκας Δημήτρη Παύλοβιτς της Ρωσίας. Oh. Άρχισαν λοιπόν να συνεργάζονται μαζί. Ε, ο πρώτος αστικός μύθος λέει ότι ε, βγήκε από λάθος. Το, το άρωμα, γιατί ένας βοηθός στο εργαστήριο έκανε κάπου λάθο και έτσι έτσι βγήκε αυτό το πράγμα το περίοδο το οποίο δεν περίμενε mm. κανεί ότι θα αρέσει τη Σανέλ ε, της δώσαν τα μπουκαλάκια 10 μπουκάλια από το 1 μέχρι το 5 και από το 20 μέχρι το 24 και αυτή διάλεξε το μπουκαλάκι νούμερο 5 και αποφάσισε ότι πει το 5 αν το χειρός αριθμός, θα μείνει και το όνομα του αρώματος 5 Μάλιστα mm. Επίσης δεν ξέρω κατά πόσο είναι αλήθεια όλα αυτά. Ναι, ναι. Είναι ωραία... Ο ίδιο ο οίκος θα παραδέχεται όλα αυτά. Μάλιστα. Είναι ωραία η μύθη για να τους ακούς έτσι και να τους ξέρεις. Ε... Και, και μάλιστα ε, η μόνη διαφορά, λοιπόν, είπαμε το άρωμα είναι αναλύωτα, η μόνη διαφορά είναι το μπουκάλι δεν ήταν τόσο τετράγωνο. Ήταν πιο λεπτό το γυαλί και ήταν ο όμω του κατά κάποιο τρόπο, το πάνω mm. κομμάτι, ήταν στρογγυλεμένο Αλλά όταν, και γιατί πουλώνταν μόνο στι μπουτίκτε ανάλια για τι κύριε. <ΣΣ1> <ΣΣ2> λοιπόν, άλλαξε λίγο το μπουκάλι και έγινε πιο χοντρό το γυαλί και πιο τετράγωνο, όταν πραγματικά μπήκε στο, μπήκε στο λιανικό εμπόριο και έπρεπε να συσκευάζεται και να, να μεταφέρετε μακριά. Και άρα λοιπόν έχει κάτι διαφορετικό, όπω και πολλέ φορέ, μέχρι και τι καετία το 90, άλλαξε το, το βούλωμα του, του μπουκαλιού. Mm -hmm. Όταν η Κοκόσανέλη ήθελε να, να κάνει τη διαφήμιση του αρώματος, τη, φώναξε ένα μεγάλο τραπέζι φίλους και γνωστούς, παρφουμάρισε όλο το, το μαγαζί με το, με το άρωμα, α, ατελείωτα μπουκάλια, ώστε κάθε γυναίκα που έμπαινε μέσα έλεγε τι υπέροχο που είναι αυτό, τι υπέροχο που είναι αυτό και έδωσε και δώρο ένα μπουκάλι στους φίλους που είχαν έρθει εκεί. Μάλιστα, ε, ναι. Και στην αρχή το να βρει ένα μπουκάλι τέτοιο, ήταν τόσο δύσκολο και σπάνιο που δημιούργησε ένα μύθο γύρω από το, το άρωμα από Μαλάγρος δηλαδή, ναι. το λένε όπως μαλαγρώνουν ε, ναι. οι Έξυπνο ε, ε, κολπό. Ε, βέβαια τα πράγματα λίγο ζωρίσανε ε, ε, γύρω στο, μετά τον πόλεμο γιατί η Σανέρα αντιμετώπισε προβλήματα γιατί είχε συνεργαστεί με τους λέγανε ah. γάνοι Λοιπόν, και τι έκανε λοιπόν, άνοιξε, τη... άνοιξε το... το μεγάλο της uh, μαγαζί. είπε ότι όλα τα... όλοι οι Αμερικανοί στρατιώτες που φάσουν να πάρουν ένα μπουκάλι σανέλ νούμερο 5 θα το πάρουν δωρεάν. Yeah. Λοιπόν, και, και έγινε αυτό. Έγινε αυτό, μαζεύτηκαν. Yeah. Δε, Δεκάδε, εκατοντάδε απ' έξω. Ε, ε, ε. Και φυσικά δεν μπορούσαν να την ακουμπήσει η γαλλική αστυνομία, γιατί θα εξαγρίωνε όλου του Αμερικανού στρατιώτε που θέλουν να μπουν ένα μπουκάλι Σανέλ Νούμερο 5 πίσω στο σπίτι για τη Σύρρηγο, για τη Φλενάδα, για, τη φλυνάδα, για τα, όλα τα υπόλοιπα. Και έτσι λοιπόν τη γλίτωσε. Τη δεκαετία του 50, λοιπόν, ε, η Μέλη Μον ήταν αυτή που έκανε τα, τι ταγόνε του Σανέλ Νούμερο 5. Ε. Άρεσε λοιπόν στου υπεύθυνου του οίκου αυτή η ιστορία και ο ντόρο που έγινε γύρω από το όνομα τη Μέλλη Μον ε, και αποφάσονται ότι ήταν υπεύθυνοι πρώτη που βάλανε πρόσωπο στο άρωμα. Α, αυτή είναι η πρώτη, βέβαια. Βάλανε... Λοιπόν, ο... Μαρα, το πρώτο ξέρω. πρόσωπο ήταν η Κατρίν Ντενεύ, τη δεκαετία του 1960. Mm. Και γύρισε μια ταινία, την οποία ταινία μάλιστα. Να, μετά. Ναι, τότε ήταν, αλλά μετά στην τηλεοπτική διαφήμιση mm. γυρίσανε για πρώτη φορά τηλεοπτική διαφήμιση με τον Ρίτλεϊ Σκότ. Δεν πήγανε με όποιον άνε και επίση mm -hmm. ξεκίνησα μια καινούργια παράδοση ότι οι μεγάλε κοινοθέτε φτιάχνουν διαφημίσει για την τηλεόραση. Ε, μετά, απειραλεστά για τη διαφήμιση και mm -hmm. δεν είναι τυχαίο ο πλώσος που πούμε ότι πουλάει τόσα Και μάλιστα το 2011 ξοδέστηκαν 20 με 25 εκατομμύρια μόνο για το 5, έτσι mm -hmm. Λοιπόν, μετά την ταινέα ακολούθησε η Καρολ Μπουκέ, η Νικόλ Κίντμαν, η Όντρε το mm -hmm. Και το Μάιο του, του 2012 μας ανακοινώθηκε ότι το επόμενο πρόσωπο τη Ανέλ θα είναι ο Μπραντ Πιτ Ε, Αν πάμε σε ένα οποιοδήποτε, σε ένα οποιοδήποτε μαγαζί με, με καλλιτικά, θα ναι. βγούμε ότι το, η διαφήμιση, φωτογραφία ναι. είναι του, είναι του Μπρατ Πιτ. Το οποίο είναι το σούπερ επαναστατικό, γιατί διαφημίζει ένα άντρα άρωμα γυναικείο. Ναι, ναι. Δεν, δεν υπάρχει αυτό. Και μάλιστα εγώ τη διαφήμιση την έχω δει, δεν έπαιξε εδώ στην Ελλάδα. Αλλά είναι ο Μπρατ Πιτ του, mm. ο οποίο απαγγέλνει ένα κείμενο, το οποίο καταλήγει στο Chanel έλνο 5 αναπόφευκτο. Γιατί λέει προηγουμένω ότι σε βλέπω παντού, η σημεία μου, η τύχη μου, με ένα ύφο θεατρικό. Λίγο κάτσε να απαγγέλει Σέξπιρ. Πολύ σεξιο μπράτπι, έτσι δεν το συζητάμε. Είτε απαγγέλει Σέξπιρ, είτε κάνει οτιδήποτε άλλο. Και το άρωμα περνάει μόνο ω μπουκάλι, σαν που το βλέπει. Μάλιστα. Ναι. Πολύ ωραία. Αυτό ναι, η διαφήμιση βγήκε πριν από λίγο, αφού περιμέναμε μήνε να βγει. Ε, και τώρα από τα Χριστούγεννα και μετά γεμίσαν οι φωτογραφίες του Brad Pitt και τα, τα στάν της στα μεγάλα καταστήματα. Βαχ, μ' αρέσει πάρα πολύ όλο αυτό με, την, με το Chanel νούμερο 5, πρώτα απ' όλα γιατί είναι αυτό που λες, ένα κλασικό άρωμα, Έτσι μια έχει μείνει ένα λίγο τόσο χρόνο τελικώς, <χω> δεν, δεν έχει αλλάξει.